Είναι έργα τα οποία έχουν βαλτώσει, ε, όχι με υπαιτειότητα δική μας. Εμείς ε, ε, έχουμε καταθέσει μελέτες μέσω των τεχνικών υπηρεσιών ε, του, των μηχανικών του Δήμου μας. Ε, είναι έργα για τα οποία έχει υποσχεθεί την χρηματοδότηση ο κύριος Περιφερειάρχης και θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί. Ε, εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο από το να υλοποιηθούν Έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος και από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα από εμάς ή αν υπάρχει έστω και παραμικρή να μας ενημερώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και να βοηθήσουμε για μία ακόμα φορά ούτως ώστε να υλοποιηθούν αυτά τα έργα που επαναλαμβάνουν είναι αναγκαία για τον τόπο μας. Mm -hmm. Όπως είναι οι ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο, αρχίζουν βέβαια ασφαλτοστρώσεις ε, περί τα μέσα του επόμενου μήνα ε, όμως από ένα άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μέσο Δυπουργείο Οικονομικών ε, μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος mm -hmm. ε, από την περιφέρεια δεν έχει υλοποιηθεί από το 2014 καμία ασφαλτόστρωση δυστυχώς στο οδικό δίκτυο του νησιού μας ε, το κυκλοφοριακό πάρκο που είναι αναγκαίο ε, για την ευαισθητοποίηση των παιδιών ε, ούτως ώστε όταν λειτουργήσει να μπορούν να ε, μάθουν να εκπαιδευτούν τα παιδιά σε αρκετά πράγματα. Έχουμε καταθέσει μελέτη και απομένει χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Ε, το Έχετε έργα στα άγυτα, Το τουριστικό, το τουριστικό αγκυροβόλιο στα Άλντα, η αίθουση, η προσθήκη στον Πελένιο Γυμνάσιο, η ανακατασκευή του Στίβου είναι έργα τα οποία δικαιούνται στο νησί. Και συντηρήσεις Έχει... επισκευές σχολικών μονάδων Δεν βλέπω βέβαια στην τηρή στις επισκευές σχολικών μονάδων, αναγκαίο έργο και αυτό, ε, όπως και το πολυπόθητο φράγμα που η χρηματοδότηση είναι έτοιμη, 1,5 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο 550 000, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ε, είναι έργο που πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της περιφέρειας και πιέζουμε, ε, απαιτούμε, ούτως ώστε αυτά να υλοποιηθούν.